Είχαμε ένα κολλημα το οποίο αφορούσε τις προγραμματικές συμβάσεις που έχουμε υπογράψει ή θέλουμε να υπογράψουμε τώρα τις νέες με τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία. Yeah. Είχαμε ξεκινήσει το έργο, όπως ξέρετε, με υπογεγραμμένες προγραμματικές συμβάσεις, συνεργασίας δηλαδή για να καταλάβουμε. Τι ακόμα, έτσι, η συνεργασία μεταξύ της Περιφέρειας και των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων για την υλοποίηση των υδατοδρομίων και κάποιοι... Θεώρισαν σωστό να το αυπηλήσουν αυτό το έργο. Τέλος πάντων, μόλις τελειώσουμε, έχω πει και άλλη φορά ότι θα παρουσιάσουμε και όλα τα στοιχεία. Ποιοι, ποιοι έχουν υπονομεύσει αυτό το έργο και με ποιον τρόπο. Γνωρίζετε δηλαδή στάδιο... ποιοι είναι αυτοί που, βεβαίως, που έχουν βεβαίως. υπονομεύσει το έργο, βεβαίως. έτσι. Βεβαίως. σήμερα λοιπόν, βρισκόμαστε στο στάδιο τη ε, θεραπεία. Uh, ενός υποτιθέμενου προβλήματος που, είχαν εμφανιστεί, που είχε εμφανιστεί στα σχετικά κείμενα συνεργασίας. Ξαναλέω υποτιθέμενου προβλήματος. Mm -hmm. uh, κάναμε όλη τη διαδικασία από την αρχή. Στο γραφείο του Υπουργού έφτασε στο Υπουργείο Ναυτιλίας uh, οι προγραμματικές συμβάσεις. Απομένει έφτασε... δηλαδή κύριε Περιφερειάρχα η υπογραφή yeah. του Υπουργού πια για να ξεκινήσει αυτό το μεγάλο yeah. έργο. Είπε, α, απομένει η υπογραφή του Υπουργού ναι ο οποίο χθε του Υπουργού Ναυτιλίας, οι υπηρεσίες του Υπουργείου που έχουν ελέγξει τη διαδικασία έχουν ε, ολοκληρώσει τη δικό τους σκέλος, δηλαδή το έχουν ε, υπογράψει και χτες, ενημέρωσε ενημερώθηκε ο Υπουργό ότι είναι οκ okay αυτό από πλευράς των υπηρεσιών του και γι' αυτό μου είπε στη συνάντηση που είχαμε ο Υπουργό Ναυτιλίας, ο κύριος Κουρουμπλής, ότι ε, το αύριο, το αργότερο μεσαύριο, να πάρει όλο του τους φακέλους του που Λοιπόν, οπότε θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε, από εκεί που είχαμε σταματήσει πέρσι, θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε ξανά αυτό το έργο. Να πω ότι έχουμε κάποια υδατοδρομία προχωρημένα και από πλευράς μελετητικής. Άρα μέσα στο 2017 θα μπορέσουμε πια... Να αρχίσουμε να υλοποιούμε σιγά σιγά αυτό το δίκτυο. Δηλαδή σε κάποια νησιά θα μπορέσουμε να πούμε να αρχίσουμε να φτιάχνουμε πια τα αγατοδρομή.